Φίλες και φίλοι του Ready Music Heaven, καλησπέρα σα. Στην σημερινή μα εκπομπή επιστρέφουμε στις συνεντεύξεις τι οποίες έχουμε ξεκινήσει το τελευταίο καιρό και τις οποίες ε, θα συνεχίσουμε φυσικά αφού ήταν τόσο θετική η ανταπόκριση. Σιγά-σιγά ε, πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα. Είναι η τελευταία εκπομπή μα πριν τα Χριστούγεννα, αλλά θα επικαλείται να αποτεχτούμε τις γυκροτές με την τελευταία ε, φετινή ε, συνέντευξη. Ε, δεν σας έχουμε χριστουγεννιάτικο θέμα σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ολόκληρη την εβδομάδα και άλλωστε όλοι οι ραδιοφωνικές ταθμοί συνέχεια έχουν αρχίσει τα Χριστουγεννιάτικα. Ας είναι και κανένας για τις μέρες των Χριστουγέννων, έτσι δεν είναι. Μην ισχύετε όμως, θα σας αποζημιώσω στην επόμενη εκπομπή. Ε, όσοι μας παρακολουθείτε ε, στο facebook, ε, στη σελίδα της εκπομπής, που έχει και αυτή, όπως και όλες οι εκπομπές του music έβγαλαν τη σελίδα του, θα ξέρετε ότι η σημερινή συνέντευξη ε, Μα την παραχώρησε η Αλίκη, η οποία είναι μια blogger η οποία διατηρεί το ιστολόγιο Η αλύκη στην χώρα των βιβλίων. Μα τι άλλο, ε, οι τακτικοί ακορατές της εκπομπή έχουν ακούσει πολλέ φορέ να αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο ιστολόγιο, καθώ είναι από τα πιο ενημερώνεται πάρα πολύ τακτικά. Και ε, τολμώ να πω ότι μας αρέσουν και αυτά που γράφει. Ε, ταιριάζουν φυσικά και με το αντικείμενο, με το θέμα, συγγνώμη, της εκπομπής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκτός από τη συνέντευξη, η Αλήκη είχε την ευγένεια να μας βοηθήσει στις μουσικές επιλογές σήμερα. Οι οποίες ε, σας διαβεβαιώ, θα σας αρέσουν. Πάρα πολύ και μάλλον εγώ περιτέβω. Μάλλον η Ελίκη έπρεπε να κάνει μόνη τη αυτή την εκπομπή. Ε, Τέλο πάντων ε, αστειεύομαι. Να καλησπίσω με ξεχαστού και όλου σα που μα ακούτε είτε μέσω του Music Heaven, του Player του Σταθμού είτε μέσω του Live 24 όπου και εκεί έχει παρουσία. Ο στάθμος μας και τις μου και στο μέλο του μυζικαβέννητη Ρέα η οποία έχει συνδεθεί και στο σταθμό και μας ακούει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, να ξεκινήσουμε τα τραγούδια και να περάσουμε μετά στη συνέβεξη. Πάμε για το πρώτο τραγούδι σήμερα. Μα μια Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent Me Prendre Je ne veux pas Travailler Je ne veux pas Déjeuner Je veux seulement Oublier Et puis je fume Déjà j'ai connu fan de l'amour un million de roses ne pas autant maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade je ne veux pas travailler je ne veux pas déjeuner je veux seulement oublier et puis je fume je ne suis pas Ρα, Νομίζω πως όλοι αναγνωρίσατε το «Ζενεβε Πάτου Χαβαγέ» Παρατίν δεν θέλω να δουλέψω από το ελληνικότερο γαλλικά τραγούδια επιλογές σήμερα και φυσικό γιατί η αγαπημένη μας Αλίκη την χάνει και καθηγητήρια γαλλικών και διαλέξει μερικά από τα πιο αγαπημένα μας γαλλικά τραγούδια για να τα μοιραστεί μαζί μας σήμερα. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Αλίκη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στο Ex Libris. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Αγαπητοί ακροατές, όπως σας είπα και προηγουμένως, ε, απόψε στην εκπομπή μας φιλοξενούμε την Αλίκη. Ε, όχι μία Αλίκη ε, από τη χώρα των δαυμάτων, αλλά μία Αλίκη από τη χώρα των βιβλίων. Τα λέω καλά? Πολύ καλά. <laughs> Να υποθέσω ότι η Αλίκη η Χώρα των Θαυμάτων ήταν και η έμπνευση για το ιστολογιό σου. Ε, πράγματι ήταν και γιατί λόγω ονόματος. <χαι> ε, πολύ συχνά ακούω όταν λέω τον μάμου σε κάποιον ε, ε, η Αλήκη στο Ναυτικό ή η η αληξη στη Χώρα των Θαυμάτων Οπότε το... ήρθα να το αλλάξω λίγο. Προτιμώ το δεύτερο. <χαι> ναι και να το κάνω έτσι σχετικά με αυτό που μου αρέσει τα βιβλία γιατί όπως είπαμε αγαπητοί μα ακροατές η Αλίκη διατηρεί ένα ιστολόγιο ένα πολύ όμορφο θα μου επιτρέψετε να πω ιστολόγιο για τα βιβλία με αυτό τον τίτλο που σας είπαμε και είναι εκτό από ότι ασχολείται με το αγαπημένο μας θέμα θα, όσοι το επισκεφθείτε και δεν το έχετε επισκεφτεί ακόμη θα δείτε ότι είναι και αισθητικά άρτιο Ευχαριστώ πολύ. Να, όχι, το καλό να λέγεται έτσι. Είπαμε. Ε, Λίγη, έχω κάνει και άλλε φορέ ε, τα χρόνια αυτά που έχω την. τα λίγα αυτά χρόνια που έχω την εκπομπή. Έχω κάνει πολύ συχνέ αναφορέ στο ιστολόγιο σου, γιατί κακά τα ψέματα. Ε, πάρα πολλά θεματολογία και άρθρα που ανεβάζει ε, τα χρησιμοποιώ στη, στην εκπομπή. Τα συστήνω στου ακροατέ μα. Ωραία, ευχαριστώ. <laughs> Ελπίζω να αρέσουν. Ε, όχι αρέσουνε το ότι η αντιπόκριση μέχρι στιγμής είναι θετική ωραία. και να επαναλάβω στο αν και το έχω πει και παλιότερα νομίζω είναι ευκαιρία μια και σε έχουμε εδώ ότι είσαι ένας από τους πώς να το πω από τους λόγους του ιστολογίου που με οδήγησε και σε, και σε αυτή την εκπομπή πολύ, πολύ ωραία μέσα θυμάσαι είχες, ε, είχαμε γνωριστεί καταρχά μέσω του Goodreads, αγαπητοί κορατές ε, Εκεί βρήκα την Αλίκη και μετά το ιστολόγιο ήταν ένα κλικ μακριά. Ναι, όντως. Αν και δεν το προωθώ πολύ μέσα από το Goodreads ακόμα. Ε, αλλά το α... θυμάμαι και από εκεί ιδιαίτερα, ναι. ναι. Και από το ιστολόγιο της Αλίκης γνώρισα και τη λέξη του βιβλίου για την οποία σας έχω μιλήσει επανειλημμένος. Ε, Λίκη είσαι κι εσύ μέλος ε, Ελπίζω πιο ενεργό από μένα στη λέξη του βιβλίου Δεν κάνω λάθος ε, Ήμουν παλιότερα νομίζω πιο ενεργή από ό,τι είμαι τώρα Κάτι, α, Έρχεται και φεύγει. έβγει Άλλες φορές πιο πολύ Άλλες φορές την ενεργή να πω Ναι, ε, ε, ναι. ναι. Ε, Το θέμα του χρόνου Οπότε βλέπω σε προβληματίζει και σένα ε, Νομίζω όλους λίγο πολύ Κατάλαβα Επομένως, ε, να μην αισθάνομαι τύψεις ε, όταν γράφω διδικτυακές απουσίες, έτσι δεν είναι. Ε, ελπίζω, γιατί και εγώ προσπαθώ να ακούω και τις εκπομπές σου και δεν μπορώ πάντα, οπότε αντίστοιχα να μην... Α, αντίστοιχα, <laughs> αρκί, αρκίσεις τις ηχογραφίσεις κι εσύ, κατάλαβα. <laughs> ναι. <laughs> Τι να κάνουμε. Ε, να, να πω ότι μέσα από το... Α, Ιστολόγιο τη Αλίκη, ε, εκτό από τη λέξη του βιβλίου, ε, ήταν και ένα από τους παράγοντε, να το πω έτσι, που με όθησαν στο να κάνω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, εγώ δεν έκανα ιστολόγιο για το βιβλίο. Ε, ακολούθησα το δρόμο μέσω του Music Heaven της ραδιοφωνικής εκπομπής για το βιβλίο. Ναι, και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που έκανες και που το διαφοροποίησες αλλά το κράτησες πάλι στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, να, να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να από, τα ε, Καταλαβαίνω την αρχή, όχι την αρχή του ιστολογίου. Ναι. Εγώ θα σε γυρίσω τώρα πολύ πίσω στο χρόνο. Γιατί θέλω, θέλω να μοιραστείς μαζί μα, όσο δεν γινόμαστε αδιάκριτοι, έτσι, μοιραστείς μαζί μα. Ε, τι σχέση σου από τα παιδικά σου χρόνια με το βιβλίο. Ωραία, πολύ πίσω. Και πριν η Ελίτια μα πει πώ ξεκίνησε η σχέση τη με το βιβλίο, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας για σήμερα. <Τι> η μπαλάντα του Παρισιού. Και, ναι, καλησπέρι σου και τον φίλο και συμπαραγώ, τον Κώστα 65, που ήρθε και αυτό στην παρέα τη. Πάμε να σα σχέσουμε με τι έχει να μα πει η Ελίκη για το πώς ξεκίνησε η σχέση της με τα βιβλία. Έτσι. Ε, γενικά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα, γιατί απλά θυμάμαι από πάντα να... Να είμαι με το βιβλίο, να έχω καλή σχέση με το βιβλίο. Mm -hmm. ε, Πολύ ωραία. Περισσότερο γιατί η μητέρα μου κάθε φορά που γυρνούσε από τα ψώνια από το Σούπερ Μάρκετ μου έφερνε κάτι, ακόμα και μικρό. Άρα. Ah. Έτσι, μια επαφή. Η και Πάντα μου έλεγε ότι ακόμα και άμα δεν μπορούμε να, να κάνουμε μεγάλα δώρα, ένα βιβλίο θα βρίσκει πάντα τρόπο να μου το παίρνει. Οπότε. Ε, είναι, είναι πολύ βασικό αυτό και χαίρομαι που, δω, που επαληθεύεις κατά κάποιο τρόπο αυτά που λέω αρκετά συχνά στους ε, ακροατές μας ότι ε, θέλει καλλιέργεια από μικρή ηλικία, θέλει όσοι μας ακούτε και είστε γονείς θέλει να καλλιεργήσετε τη σχέση του παιδιού με το βιβλίο, δεν θα, έρθει, δεν θα πέσει από τον ουρανό να το πούμε έτσι Ναι, το πιστεύω αυτό όπως και το να διαβάζουν και οι γονείς ε, το ότι θα, οι εικόνες που θα έχει το παιδί Mm -hmm. θα προσπαθεί να μιμηθεί οπότε καλύτερα να μιμηθεί κατά τη γνώμη μου το μπαν να διαβάζει και τη μαμά να διαβάζει παρά το μπαν να παίζει με το κινητό και τη μαμά με το τάβλετ <laughs> <laughs> <laughs> Ωντως ε, και μάλιστα βέβαια αντί να παίζουν να το πω λίγο διαφορετικά γιατί έχω, δεν ξέρω αν την εκπομπή από τις πρώτες εκπομπές για το ηλεκτρονικό βιβλίο και την ηλεκτρονική ανάγνωση αντί να παίζουν στο τάβλετ ή στο ε, κινητό Μπορούν και να διαβάζουν με παπά και η μαμά το tablet και το κινητό, ναι. έτσι δεν είναι. Αν και πιστεύω ότι. Mm -hmm. Πιστεύω ότι το tablet, λόγω του ότι έχει πολλές, πολλά πράγματα, πολλέ εφαρμογέ μέσα και χρώματα και εικόνε και τέτοια, μπορεί να μην το διπρόξει το περίπτωση στο διάβασμα όσο mm. σε παιχνίδια, στο ίντερνετ και σε όλα αυτά. Σωστό, αυτό είναι σωστό. Και... Εκτό αυτού πολλές φορές είναι και ανάλογα βέβαια τώρα γιατί άλλος έχει tablet, άλλος ηλεκτρονικό αναγνώστη είναι και η ώραση των παιδιών πως αναπτύσσεται και ναι. μέχρι να οριμάσουν να πλήρως τα παιδιά ίσως θα πρέπει να είναι λίγο ελεγχόμενες κατά κάποιο τρόπο οι ώρες που περνάς σε μια οθόνη. Ελεγχόμενες θα έπρεπε να είναι αλλά εντάξει. <κυρίζοντας> <κυρίζοντας> και για μας θα έπρεπε να είναι Κυρίως. Τι να... Δυστυχώ, ε, και δε, ο πολιτισμός μας έχει προχωρήσει μπροστά από μια οθόνη, θέλουμε δεν θέλουμε. Όντως και όντως, και εγώ περνάω πάρα πολλές ώρες στον υπολογιστή λόγω και της σελίδα μου και όλα αυτά. Προσπαθώ να ενημερώνομαι όσο γίνεται περισσότερο, mm -hmm. αλλά βλέπω ότι πολλές φορές μπορεί η υπερβολή του να μου κλέψει χρόνο από το διάβασμα. Ακριβώς. Είναι μια, μια λεπτή ισορροπία. Ναι, πραγματικά μ Και έτσι λοιπόν, λύκει μεγάλωσες διαβάζοντας την ναι. ουσία. Ά, ε πριν. Και να υποθέσω, παλιά δεν γίνομαι διάκριτο, ότι και η αγάπη σου για τα βιβλία σε όθεσαι και στις σπουδές σου. Ε... Όχι για τα βιβλία, γιατί σπούδασα γαλλική φιλολογία Η αγάπη μου για τα γαλλικά με άφησα στις σπουδές μου mm, Μάλιστα Επομένω να αποφύγω να yeah. ασκήσω τα ελάχιστα γαλλικά που γνωρίζω Γιατί θα, <laughs> θα, θα με μισήσεις Όχι, είμαι καλή καθηγήτρια, δεν του μαθητές <laughs> Πολύ λίγο Πολύ ωραία Θα σε ρωτήσω και για τους ε, μαθητές ε, λίγο αργότερα ε, και γαλλικά λοιπόν και φαντάζομαι γαλλική λογοτεχνία έχει κάνει και σχετικό αφιέρωμα αγαπητοί ακροτές όταν θα μπείτε στο ιστολόγιο της Αλίκης θα δείτε έχει και σχετικό αφιέρωμα στη γαλλική λογοτεχνία Έτσι, ε, πώς θα α, ε, Πώς κατάφερες να συνδυάσει τώρα το δύσκολο, γιατί ε, από ό,τι έχω καταλάβει ερκετί ακροατές μας είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία. Ε, πώς κατάφερες τα κρίσιμα χρόνια εκείνα το, των εξετάσεων των κλπ, να το τη, τη μελέτη με την ανάγνωση για ευχαρίστηση. Ε, γενικά νομίζω ότι η περίοδος των εξετάσεων, ενώ εξετάσεων και αν είναι... είναι η πιο ωραία περίοδος για να διαβάζουμε κάτι άλλο από τα μαθήματά μας. Και εσύ, ε. Νομίζω όλοι όσοι αγαπάμε το διάβασμα. Έχουμε πολλή όρεξη να διαβάσουμε, αλλά όχι αυτά που πρέπει να διαβάσουμε. Ναι. Αποθέτει, ναι. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν το έχω φέρει. Σε σένα όχι, αλλά δεν ξέρω αν το έχω να φέρει στους αγαπητούς του... Άρχοντα των δαχτύλιδιών τον διάβασαν μέσω των εξετάσεων για τον μεταπτυχιακό μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραίο μεταπτυχιακό πρέπει να έκανες. Ε, όχι, ναι, ήταν όχι, καλά πέρασαν το μεταπτυχιακό, δεν, δεν έχω παράπονο, αλλά ε, για να έβαζα πρόγραμμα, ήμουν με το ρολόι, τόσο θα διαβάσω άρχοντα και Α, μετά πίσω στην επανάληψη. Ναι, ωραία. Άρα δεν είμαι μόνο έτσι. Είμαστε ε, στο Στη σχολή μετά στα... Ε, μαθαίνοντας, γιατί εγώ δεν είμαι φιλόλογος, δεν έχω καμία σχέση με τα φιλολογικά, δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις, ε, στη σχολή άλλαξε, ενέκα των γνώσεων που απέκτησες, άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τα βιβλία. Νομίζω πως όχι, αν και στη σχολή που σπούδασα στην Γαλλική Φιλολογία mm -hmm. του έρστο τελείως, στη Θεσσαλονίκη mm -hmm. είχε το 50% ίσως και περισσότερο της σχολή αφορούσε τη λογοτεχνία. Ναι, γιατί ξέρω ότι ε, ασχολείστε πολύ με τη λογοτεχνία στη, σε αυτές τις ειδικότητε, και γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, ακριβώς. Εμένα δεν νομίζω πως με επηρέασε τόσο, ίσως το, εκείνα τα χρόνια λόγω ηλικίας ή οτιδήποτε, ε, να με, να με έσπιξε μακριά από τους γάλους λογοτέχνε. <laughs> Παρόλο που η σχολή ήταν επιλογή μου και την αγαπούσα πάρα πολύ, ή δεν ξέρω, ίσως ψυχολογία, ίσως τα κατάλοιπα από το σχολείο, με κάνανε να μην θέλω να διαβάσω γάλους λογοτέχνε τόσο πολύ. Ε, αργότερα που τελείωσα όμως και το ψάξα πλέον συνειδητά βρήκα πολλούς δησαυρούς στους ε, Πάρα πολύ ωραία. Ε, και η, ναι, η γαλλική λογοτεχνία σαφώς είναι από τις πιο πλούσιες παγκοσμίως. Έτσι, οι ακροτές ε, φαντάζομαι, το, ελπίζω να το γνωρίζουν μετά από τόσα, τόσο καιρό που ακούνε το εξελίμπρης άμα δεν γνωρίζουν ούτε αυτό. <laughs> ότι Να είναι, έχουν πλούτο. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, και να θυμίσω και στους α, φίλους ακροατές τουλάχιστον εμείς που μεγαλώσαμε τη δεκαετία ε, του 80 ε, ένας από τους πιο σταθερούς συγγραφείς της βιβλιοθήκης μας ήταν ο Ιούλιος Βέρν, Ζιλβέαχ ναι. το γαλλικότερο ε? ναι Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι από αυτά που ε, τα υπέροχα τραγούδια που μας ε, διάλεξε σήμερα η Αλίκη. <Τι <Τι C'est faux, Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fait comme si j'avais pris la main. J'ai sorti la grande voile j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit.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 Και, comme si je quittais après, j'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Soul de bois. Και, si tu crois que c'est fini, jamais. Soul de C'est juste une pause, un répit. Après les dangers, c'est comme s'ils avaient pris. We'll sick. μας τραγούδισαν ε, σουλευόν στ, στα υπήνε μας θα λέγαμε στα ελληνικά mm, δεν ξέρω αν σας αρέσει η μετάφραση έτσι είναι όμω να καλησπιέσω εδώ και την, ε, ε, να, συγνώμη, να ενημερώσω και τους αγαπητούς ο κρατές ότι η αλήκη αυτήν είναι στο chat του Music Heaven επομένω ό,τι απορίες και ερωτήσει έχετε μπορείτε να τις απευθύνεται σε αυτήν αυτοπροσώπωση κατά κάποιο τρόπο, πώς αρκεί να εγγραφείτε δωρεάν και γρήγορα στο site του σταθμού μας. Ποιο είναι αυτό, το musichaven.gr και εκτός από το chat που μπορείτε να έρθετε και να γνωρίσετε από κοντά και εμένα και τη Ρέα και την Αλίκη, μπορείτε να έχετε, και τη... θα έχετε μάλλον και την πρόσβαση σε όλο αυτό το υλικό, το μουσικό και όχι μόνο υλικό, που έχει το site του Music Heaven και το οποίο, πιστέψτε με, αξίζει τον, κόπο να, αξίζει τον κόπο να έχετε πρόσβαση σε αυτό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας. Έτσι, για, να μην ξεχνάμε, για να μην ξεχνάμε φυσικά και το ΔΟΜΑ και με του τρεις το σωματοφύλεκες από τα κλασικά έργα που όλοι σαν παιδιά, δεν ξέρω όλοι, τέλος που εσύ τα αλήθεια εσύ έχεις διαβάσει Ιούλιο Βέρν και Αλέξανδρο Δουμά ε, Δουμά Μπορεί να είχα διαβάσει σε κάποια διασκευή mm -hmm. Αν και πιο πολύ τα παιδικά Γιατί είχαμε παιδικά τότε ναι, ναι. Ε, ε, Βέρν είχα διαβάσει μικρή Δεν με ενθουσίασε τόσο όσο περίμενα Με ενθουσίασε το καλοκαίρι που μας πέρασε Νομίζω Βέρν μεγάλη, Αρκετά μεγάλη με ενθουσίασε ο Βέρν <laughs> <laughs> Αυτό είναι ευχάριστο ε, γιατί ε, και άλλες, φο... άλλες φίλες που είχα παιδικές ε, ε, μου λέγανε για το Βέρνε εντάξει είναι για σα τα αγόρια περισσότερο Βέρν δεν... κάπου δεν το τους άρεσε η θεματολογία του Είναι πολύ καλός συγγραφέας πιστεύω για αγόρια mm -hmm. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και όχι μόνο ναι. ε, Ξέρεις εγώ ε, λόγω ονόματος είχα καταλήξει στη βιβλιοθήκη μου να έχω τρία αντίτυπα από τρεις εκδόσεις τον Μιχαήλ <laughs> Γιατί και εγώ έχω πάρα πολλά δώρα με την αλήξη χώρου των θεμάτων. Συλλογή ολόκληρη, εντάξει. Έχω ναι, πραγματικά συλλογή ολόκληρη. <laughs> σε νιώθω, σε νιώθω. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα. Εντάξει, αφού ε, πήραμε το βιογραφικό σου, <laughs> να, <το laughs> <πω. laughs> να το πω έτσι. Ε, πάμε τώρα και στο ηλεκτρονικό μέρο. Ε, Πώ επίτευξε. Πήρες ε, απόφαση, να, απόφαση, δεν ξέρω με, με ποια διεργασία να το πω έτσι, ε, αποφάσιν εξωτερικεύσεις, να μοιραστείς με τον κόσμο την αγάπη σου για, το, για τα βιβλία. Ε, όταν ξεκίνησα το blog ήταν το 11. Mm -hmm. ε, ήταν ε, τότε που τελείωσα τη σχολή μου, οπότε mm. ήμουν ανεργή επίσημα. <laughs> Και πλέον ε, ήθελα σίγουρα κάτι να γεννήσω το χρόνο μου πρώτον. Mm -hmm. Δεύτερον, επειδή μου άρεσε πάντα από μικρή να γράφω και ah, όταν ah. το έψαξα για να δω τι μπορώ να κάνω με το θέμα έκδοση και τέτοια είδα ότι δεν είναι και τόσο εύκολο ειδικά όταν είσαι άνεργος και δεν έχεις πόρους. Ε, και σκέφτηκα ότι όμως έπρεπε όπως και να, να γράψω Μάλιστα. και έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω τη σελίδα. Mm, και έτσι εξηγείται όλες αυτές οι όμορφες ε, περιγραφές και τα το, και το όμορφα αράσρα. Μάλιστα, ε, είναι, στην ουσία ήταν η ανάγκη σου για έκφραση που σε όθησε, αν το ερμηνεύω σωστά. Έκφραση, δημιουργία, όλα αυτά και η αγάπη για το βιβλίο μαζί. Είχα κάτι να πω. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Και έψαξες... Ε, ε, ναι, η έκδοση είναι, είναι μια πονε, ήταν μια πονεμένη ιστορία. Ε, τώρα, όπως έχω διαπιστώσει, υπάρχουν ε, πάρα πολλοί νέοι εκδοτικοί οίκοι που δίνουν ευκαιρίες ε, συγγραφής σαν, ε, σαν αυ, εσένα, σπίτι, σαν την περίπτωση που εσύ ήθελε να ξεκινήσεις να γράφεις. Τότε φαντάζομαι που πριν από τρία-τέσσερα χρόνια ε, δεν, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα αλλά αυτά εξεφύτρωσαν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια δ -δ -δ δεν έχουν παραπάνω. Πράγματι. Αλλά πάλι εγώ έχω τις αμφιβολίες μου και... Ναι. Ε, έχεις γράψει κάτι ας πούμε ή απλώς το... Γενικά 3... πάντα έγραφα. Mm -hmm. Από μικρή όλα τα τετράδια μου τα σχολικά τα πάντα είχαν ιστορίες μέσα ξεκινημένε, παρατημένε και Κάπως oh. έτσι. Mm -hmm. ε, μία ιστορία είχα τελειώσει που πέ, πέρασαν αρκετά χρόνια, ε, που είναι παιδικό παραμύθι και ουσυγεννιάτικο. Oh. Βιατερή. του άρεσε πάρα πολύ, αλλά ήταν μου. Ο φίλος μου, ήταν άνθρωποι <laughs> που θα μου λέξε. Μια κουβέντα, οπότε πάλι δεν ξέρω αν είναι καλό. Καλά, μπορεί. Ε, υπάρχουν πολλά μέσα έτσι. Υπάρχει και το. Ακόμα και αν δεν θε να το εκδώσει, υπάρχουν ε, σελίδε όπω αυτή που αναφέραμε σε μια προηγούμενη εκπομπή. Οι ακροτέ μα θα τη θυμούνται. Το Whatpad που ναι. μπορεί να ανεβάσει κάποιο έργο σου ή ακόμα και εδώ στο Goodreads. Εδώ. Ναι, στο Goodreads όπου γνωριστήκαμε, ήθελα να πω. Ε, έχει κάποιο χώρο που μπορεί να ανεβάσει κάποια, κάποια κείμενα αν σε ενδιαφέρει. Ε, πάντα, ναι. Εγώ θα έλεγα γιατί ό, βέβαια έχεις το blog τώρα που σε απασχολεί αρκετά το είναι αλήθεια ναι, γιατί η ποιότητα της δουλειάς σου ε, φαίνεται φανερώνει ότι χρειάζεται αφοσίωση και χρόνος για να γίνει δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι χωρίς ε, άκοπα να το πω έτσι ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές mm -hmm. φορές ε, για κάποιο άρθρο μου μπορεί να Καθίσω πολλές ώρες, να καθίσω και διαφορετικές μέρες να με πάρει. Mm -hmm. Μπορεί να χρειαστεί να ψάξω στο ίντερνετ περισσότερες πληροφορίες. Δεν είναι απλά, δηλαδή, έτσι, τώρα ψάξα και τελείωσε. Ναι, και γι' αυτό φαίνεται. Πιστεύω και στις ε, όσοι ε, από τους κρατές μας ε, ε, παρακολουθούν τον, το ιστολόγιο σου, φαντάζομαι δεν χρειάζονται ε, συστάσεις. Τη ποιότητα των άνθρωσεων σου είναι, είναι γνωστή. Mm. Ε, για τους υπόλοιπου ε, έχω να πω ότι θα δείτε και το σύνδεσμο που πάντα δημοσιεύουμε μαζί με την ηχογράφηση. Έτσι άλλωστε τον έχω δώσει και πολλές άλλες φορές. Πηγαίνετε να τα διαβάσετε μόνος σα και ε, να μας πείτε την γνώμη σας την ελίκη. Μπορείτε, φυσικά ξέρετε πώς επικοινωνείτε με τα ιστολόγια αγαπητοί ακροατές, ελπίζω δηλαδή να ξέρετε. Ε, και φυσικά έχεις παρουσία και στο instagram, έτσι δεν είναι. Το Instagram είναι περισσότερο προσωπικό μου προφίλ, να το πω έτσι. Mm -hmm. Αλλά επειδή συνήθως βάζω φωτογραφίες στα βιβλία μου. Ναι. <laughs> <laughs> <laughs> έτσι γίνεται λίγο και της, του blog μια προέκταση, να το πούμε έτσι. Mm -hmm. Ναι, πραγματικά όχι. Φαίνεται, ε, αν δεν το έλεγε, ας πούμε, δεν θα το πίστευα κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι, ε, πώς να το πω, είναι τόσο αρμονικά ενταγμένα τα, τα βιβλία στο, και στη ροή σου στο Instagram, που αυτό, στην ουσία φαναρώνουν ότι αυτά τα βιβλία είναι κομμάτι της ζωής σου. Ναι, είναι, πράγματι. Πάμε όμως να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι μας, μετά τα όσα ενδιαφέροντα συζητήσαμε με την Ολίκη. Je me baladais sur l'avenue Le cœur ouvert à l'inconnu J'avais envie de dire bonjour A n'importe qui N'importe qui, et ce fut toi Je t'ai dit n'importe quoi Il suffisait de te parler Pour t'apprivoiser Aux Champs-Élysées Aux Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi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 Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre à mille cordes Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour Aux Champs-Élysées Aux Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Élysées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 Άλλο πασίγνωστο γαλλικό τραγούδι και αυτό και η Jodan Saint Le προφανώς από την πασίγνωστη λεωφόρα του Παρίσιου, την λεωφόρα των ηλυσιών παιδιών μπες φυσικά από την ελληνική μυθολογία. Και μπορείς να βρεις τα πάντα ναι, στη Saint Le Change σύμφωνα με το τραγούδι και εμείς εδώ πέρα είμαστε στο chat του... Radio Music Heaven με την αλύκει και τη ρέα και περιμένουμε, η λίκη περιμένει εσάσατε από δύο κρατέ να μα πεθαίνε τι ερωτήσει, τιχων ερωτήσει, απορίε και φυσικά εκτό από το chat μπορείτε να επικοινείται με την εκπομπή μα και μέσω του. Facebook και εκεί πέρα μπορείτε να ε, θέσετε ερωτήματα ή οτιδήποτε και να ε, τα απαντήσουμε από το στοντίο. Για να συνεχίσουμε όμως την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Ωραία, αυτό, αυτό είναι καλό. Ε, Πάμε λίγο να μας πεις, τώρα είναι βλακώδης η ερώτηση, το, το γνωρίζω και, και εγώ δεν, δεν έχω μία απάντηση, μία απάντηση γνώμη μου κάνω αυτή την ερώτηση. Ε, αγαπημένα ίδια, αγαπημένα βιβλία. Ε, αγαπημένα βιβλία, είναι πολλά, <laughs> αυτό το καταλαβαίνεις. Ε, αγαπημένα πολύ ο Χάρι Πότερ, Α. που μας μαζί. Ήταν 11 ναι. όταν ήμουν και εγώ 11, δηλαδή περίπου. Α, έτυχε και τον διάβασες ε, σε, σε, σε, σε, σε κρίσιμη ηλικία, να το πω έτσι. Ναι, ήμασταν συνομήλικοι τότε και ήταν σαν ε, να ήταν η παρέα μου, η φίλη μου που μεγαλώνανε μαζί μου. Μάλιστα. Οπότε ε, είμαι αρκετά δεδομένη με αυτά τα βιβλία. Ε, και ο Άρχοντα, το Τόλκιν, γενικότερα ο κόσμο τη Μέση Γη. Mm -hmm. ε, ε, αλλά και από άλλα είδη, από Γάλλου. Πολύ μου άρεσε η Λέσχη των ανθρώπων Εισιόδοξων. Α, του Γκένα Ζιανέρι. βιβλίο. Θα oh, oh, oh. ε... <laughs> σου πω για τη λόγω. Ναι, ωραία. Ε... Επίση, ε, πολύ πολύ αγαπημένο ο Μπρούτζονο Καβαλάρη τη Πολίνα Σίμο. Πολύ mm, ε, ναι, ε, ναι, αγαπημένα. Mm. αγαπημένα. Mm -hmm. Και άλλα πολλά. Ναι. Ε, φυσικά η Αλίκη, οι αγαπητοί ακροτες, συχνά πυκνά δημοσιεύει και τα πανταίτες και οι λίστες με τα βιβλία που τους έκαναν εντύπωση. όμως δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε yeah. τα αγαπημένα της. Ε, έκανα όχι oh", προηγουμένω για τον Κενασιά, γιατί yeah. μέχρι yeah. στιγμής παίζει να είμαι ο μοναδικός σε, σε good, μεταξύ Goodreads, Facebook, λέσχησης, ιστολογίων κλπ. Που του άρεσε εμέν το βιβλίο, αλλά δεν ενθουσιάστηκε κιόλα. Yeah. Όχι, ξέ... mm, Αλλά... στην στη προηγούμενη εκπομπή στη προηγούμενη, ε, ναι όχι στις την στην προηγούμενη την προηγούμενη έξι του Δεκέμβρη, στην εκπομπή και ε, μίλησα και τα μένα για το τυλεσί ε, τον αθεράπευτα αισιόδοξον και εξήγησα και στους ε, ακροατές τους λόγους για τους οποίους ναι μεν το προτείνω να το διαβάσουν αλλά δεν, ε, δεν, δεν μπορώ να μοιραστώ τον ενθουσιασμό. Ήταν, ήταν καλό το βιβλίο. Και το, ναι, ναι, είναι το... καλοφοραμένο, είναι το, το τέλος ε, του το έδωσα μισό αστεράκι για το τέλος και μόνο. Το τέλο ήταν ε, εκπληκτικό, μου αρέσει yeah. πάρα πολύ. Ε, ε, πράγματι. Ήταν η καλύτερη στιγμή του. Λέω: Κοίτα να δει πάνω πού έγινε Αριστούργημα, τελείωσε. Ο, σε όλη τη διάρκεια ήταν, δεν το κατάλαβε. Κα... σω είναι... και δεν είναι. Εξήγησε και ο Σοκρατέ. Ίσως είναι οι προσλαμβάνωσε. Ε, γιατί ε, περιέγραφε. Κάπου άρχισε και να βαριάμαι. Γιατί περιέγραφε κάποια πράγματα που ε, τα έχω ξαναδιαβάσει, να το πω έτσι. Εμένα μου ήταν λίγο γνωστά, ενώ αντιλαμβάνομαι, είπα και σε άλλου ότι όσοι δεν έχουν ιδέα για αυτή την ιστορική περίοδο, δεν έχουν τίποτα, είναι, θα είναι εκπληκτικό βιβλίο και τους ανοίγει τα μάτια. Ναι, πραγματικά. Εμένα δεν με πειράζει το όρος κλισέ. Mm -hmm. σε Κάποιο βιβλίο που διαβάζω δεν με πειράζει και τόσο αν είναι καλογραμμένο το βιβλίο και απολαμβάνω να το διαβάζω. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ε... Στην ουσία του... Το κλισέ. Το εκλα... ε, ναι, εσύ με τον όρο κλισέ, ας πούμε, ε, θεωρείς ε, ε, αυτό που. Επαναλαμ... Το κακέκτυπο περισσότερο θα έλεγα, όχι αυτό που, που επαναλαμβάνει. Κάτι που έχω ξαναδιαβάσει. Ναι. Mm -hmm. Κάπω έτσι, ναι. Κάτι που είναι αναμενόμενο. Ναι. Δεν μου πειράζει. Mm -hmm. Αν είναι καλαγραμμένο. Έτσι, αρκεί να είναι καλογραμμένο. Κατάλαβα. Mm -hmm. Ναι, ναι, είναι σαφές. Ε, τι ήθελα να πω ε, τώρα... Α, ναι, ε, για το άλλο που ρωτάω συχνά, α πούμε, φίλου <laughs> <από> συναδέλφου, αναγνώστε. <laughs> για Ναι, ε, ε, γενικότερα. Ε, θα έλεγες ε, ότι είσαι περισσότερο ε, της πλοκής ε, ή της γραφής. Να το πω έτσι. Δεν ξέρω το λέω άκομψα, αλλά... Πώ με διορθώσεις, έτσι. Ε, νομίζω τις γραφείς. Δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ. Αλλά νομίζω τις, τις γραφείς. Δηλαδή, αν είναι γραμμένο ωραία ένα βιβλίο. Εντάξει. Mm -hmm. Θα έτω στο καλοκαίρι διάβασα ένα βιβλίο που ήταν γραμμένο υπέροχα. Αλλά από πλοκή ή τίποτα. Οπότε <σχελίδι> δεν μου άρεσε και τόσο. Mm. Όμορφη εικόνα. Λόγω του ότι ήταν ωραία γραμμένο. Ναι. Ξεχώρησα αυτό. Τη γραφή από την πλοκή Νομίζω το τέλειο είναι να είναι και τα δύο καλά. Να ναι, υπάρχει ισορροπία, αλλά ναι, συνήθως... Κανείς να δηλαδή. Έτσι, έτσι, μη ξεχωρίζουν. Ε, τώρα το τελευταίο... Ε, έχω δει ότι ασχολείσαι... Πριν πάμε σε ε, αναθεμα... ε, Ασχολείσαι και με ταινίε από ό,τι έχω δει παρακολουθήσει και τον κινηματογράφο. Ε, σαφώς τον παρακολουθώ, αλλά όχι όπως ε, ασχολείται κάποιος που πραγματικά ξέρει από κινηματογράφο. Ε, και όσον αφορά τη σελίδα μου, οι ταινίες που βάζω είναι καθαρά ταινίες που είτε είναι μεταφορές βιβλίων mm -hmm. ή έχουν θέμα το βιβλίο, ξέρω από κάποιον εκδοτικό, κάποιον συγγραφέα, θέλουν να έχει σχέση με το βιβλίο. Ακόμα και ελάχιστη σχέση με το βιβλίο. Mm. Ναι. Ε, και, ε, δεν ξέρω... Ε, ποια είναι η θέση σου σχετικά με τις μεταφορές βιβλίων στον κινηματογράφο ή ακόμα χειρότερα στην τηλεόραση. Ε, θα ήθελε να μοιραστείς μαζί μας. Ε, Βεβαίω. Ε, γενικά νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια ε, αποκτώ μια πιο όρημη άποψη για το θέμα. Γιατί μικρότερη όταν ήμουν. Mm -hmm. Αν έβλεπα διαφορές στην ταινία, στη μεταφορά ή στη σειρά ε, από το βιβλίο με πείραζε. μενα ε... ακόμα με πειράζει. Ε, ναι. Και εγώ προσπαθώ να μην με πειράζει πλέον, γιατί σκέφτομαι ότι είναι διαφορετικό είδος τέχνης. Mm -hmm. ε, και είναι επόμενο ότι κάποια πράγματα δεν πρέπει να υποθούν το ίδιο στην οθόνη όπως το χαρτί. Και okay. δεν γίνεται κιόλας. Πολύ ωραία. Εδώ όταν πρόκειται για αγαπημένο βιβλίο και το αλλάζουν, το οποίο το θεωρούμε από την αρχή ότι είναι τέλειο, mm. εκεί πλέον έχουμε νομίζω... <laughs> λίγο πιο πολύ Έχουμε θέμα ε, Να σου πω, δεν ξέρω αν είχες παρακολουθήσει ε, ακριβώς την ίδια άποψη είχε εκφράσει και ο Ιόν Έσβο ε, ότι στη συνέντευξη που είχε δώσει στο Μέγαρο Μουσική στην Αθήνα τον ρώτησαν το ίδιο πράγμα και αυτή η απάντησή του την ίδια με τη δική σου ότι είναι στην ουσία μια διαφορετική τέχνη και πρέπει να είναι διαφορετική η ματιά του σκηνοθέτει από τη ματιά του συγγραφέα Αρκεί να μην ξεφεύγει τρομέρα. Ναι, να μην αλλιώνει οι χαρακτήρες. Yeah. Ε, φαντάζομαι, δεν ξέρω πόσο φαν τη Τζέι Νόστεν είσαι, είσαι από τις... Πόσο φαν της είσαι γραφότητας fan club. Το γνωρίζω, γι' αυτό τελειώσει <laughs> σε ρωτάω γλυκά-γλυκά. Και πριν πούμε για την Τζέι Νόστεν και το fan club, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι Quand par tonnerre je suis condamné à l'éclair la poudre éphémère car si l'on m'aime l'on doit me consumer mais demain oui demain j'en fais le serment j'ouvrirai les yeux mais Je me suis cassé les dents les nez sur bien des affaires de cœurs trop pincés de mœurs trop épicées car pour me plaire l'on doit me consumer mais demain oui demain j'en fais le serment j'ouvrirai les yeux mes deux yeux tout en grand sur toi en sans mon suis allumée sans un éclair Στην πολύ ενδιαφέροντα που συζητήσαμε με την Αλλήκη, την Αλλήκη στη χώρα των Λίων, που παραχώρησε τη συνέντευξη που παρά παραχώρησε, παραχώρησε στο και τη μεταδίδουμε σήμερα. μην ξεχνάτε, η Αλλήκη Αυτοπροσώπους είναι στο chat, επόμενος μπορείτε να έρθετε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, επικρινώντας με την εκπομπή. Ναι. Και φαντάζεσαι κάποιο τώρα το... να του να διαστρέφουν τον κύριο Ντάρση. Αυτό θα ήταν έγκλημα, Έτσι. πιστεύω. Θα είχαμε επανάσταση. <laughs> ναι, ναι. Έτσι. Έτσι. Και για τη Jane Austen ετοιμάζομαι το νέο έτος μάλλον κάποια στιγμή να κάνω μια ολόκληρη εκπομπή αφιέρωμα για τι για την Jane Austen και τον κόσμο τη και ε, εννοείται το, το Fan Club θα έχει... μάλλον βασίζομαι στο Fan Club για να βγει μια τέτοια εκπομπή, έτσι, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. λογικό. Μάλιστα, μία και είπαμε το Fan Club και την Jane Austen, ε, είχατε κάνει ίσως το πικνίκ που είχαν κάνει τα κορίτσια, αν θυμάμαι καλά. Είμαι στο πικνίκ και στα, σε όσες φορές έχουμε βρεθεί για τσάι στη Θεσσαλονίκη ήμουν. Ναι, κρίμα, π... εγώ δεν έχω καταφέρει να συγχρονιστώ ακόμα να σας επίσκεφτω Έχουμε και στην Αθήνα κορίτσια από το fan club, και εκεί περίπου όταν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται και στην Αθήνα για τσάι. Ναι, τι να ε, Σας έχω και τα, και τα δύο παραρτήματα. Σας έχω τρεις ήμιση ώρες μακριά, επομένω. Κάνουμε. <laughs> Είσαι μακριά. Ναι. Και για να πούμε τώρα, γιατί καλά πιάσαμε τα κλαπέ, ε, Λες η ανάγνωση της Κατερίνης. Για πες μας. Ναι. Ε, πριν από δύο χρόνια, νομίζω περίπου, Περι... ε, μαζευτήκαμε μία Mm -hmm. ε, ήταν ε, περίπου κάθε ένας είχε έναν φίλο που ήξερε που διάβαζε, τον κάλεσε και μαζευτήκαμε όλοι μαζί και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα book club. Πολύ ωραία. Οπότε, ναι, αυτό. Διαβάζουμε κάθε μήνα, λέμε ότι θα διαβάσουμε κάθε μήνα ένα βιβλίο όλοι μαζί. Δεν το τηρούμε πάντα, το τηρούμε μισή, αλλά γενικότερα <laughs> βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα, έχουμε κάνει καλή παρέα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Και θα διαβάσουμε ή θα μοιραστούμε τις εμπειρίες μας γενικά από βιβλία που διαβάζουμε ή αν βγει κάποια ταινία που έχει σχέση με κάποιο βιβλίο κανονίζουμε και πάμε και τη βλέπουμε. Πολύ ωραία. Ναι. Mm. Ε, αν δεν γίνουμε διάκριτος, πόσα περίπου μέλη είσαστε στη λέσχη; mm. ε, Έχει τύχει να είμαστε και πολλά. Τώρα, να σου πω την αλήθεια... Ε, περίπου δεν θέλω να μου πει. <laughs> Είμαστε πάνω από 10. Α, πολύ ωραία. Ε, δεν είναι τεράστια, αλλά νομίζω ότι και παραπάνω άτομα αν ήμασταν μπορεί να χανόταν κάπου και αυτό το πνεύμα της παρέα που υπάρχει. Mm, ναι, θα ήταν πιο, πιο mm. τυπικό, θα, δεν θα ήταν τόσο παραίηστηκο, σωστό αυτό. Ναι. Αλλά πάλι είμαστε ανοιχτοί σε όποιον, και αν μα ακούει κάποιο που είναι από Κατερίνη, mm -hmm. ε, έχουμε σελίδα στο Facebook, μπορεί να μας στείλει και μήνυμα αν ενδιαφέρεται να έρθει να... Να μπει στην παρέα μα, γιατί περνάμε πολύ καλά και θα Α, του αρέσει. Αυτό είναι ευχάριστο και ε, ε, μην ανησυχείτε, αγαπητοί ακροτέ. Θα φροντίσω στου συνδέσμου ε, μαζί με την ηχογράφηση να βάλω και το σύνδεσμο για τη λέξη ανάγνωση. Οπότε μην ε, ε, έχετε άγχο πώ θα τα βρείτε όλα αυτά. <χ brasilews> ε, <laughs> να ρωτήσω, μέσω τη λέσχη έχει ανακαλύψει βιβλία που δεν τα ήξερε, Βεβαίω, γιατί. Είμαστε, όπως είπα και πριν, πολλά άτομα που αγαπάμε το βιβλίο mm -hmm. και το αγαπούσαμε και από πριν. Οπότε, ο ένας λέει στον άλλον, προτείνουμε τα περισσότερα βιβλία που έχουμε διαβάσει από κοινού. Mm -hmm. είναι μεγάλα βιβλία. Α. Ah. Επιχεί το, το «Σπίτι των Πνευμάτων» της Αλιέντε. Mm -hmm. διαβάσαμε και «Όστεν», τη λογική και ευαισθησία. Μάλιστα. Ε, πριν από λίγο καιρό διαβάσαμε θέατρο. Θέατρο, ε. Ναι. Για, για πες μου λίγο, γιατί είναι ένα, το, το θέατρο είναι ένα είδος στο οποίο δεν το έχω ακουμπήσει, να το πω έτσι. Ε, πώς είναι να διαβάζεις θέατρο? Ε, δεν είμαι πολύ πάν, για αλήθεια είναι, του θέατρου. <σχεδιά> ε, είναι εύκολο, γρήγορο, είναι ενδιαφέρον να το δοκιμάσεις. <σχεδιά> Ναι, εγώ με το θέατρο εντάξει, δεν έχουμε και. Κάνω κάποιε προσπάθειες, κάποιε ομάδουλε εδώ πέρα, αλλά ε, δεν είναι και ό,τι πιο δημοφιλές και δεν υπάρχουν και οι υποδομέ, οι χώροι, έτσι όπω καταλαβαίνετε. αναγκαστικά και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να είμαι το θέατρο. Είμαι φαντό όμω του ραδιοφωνικού θεάτρου. Βέβαια, εσύ ε, πιο μικρή δεν τα πρόλαβε στα, τα ραδιοφωνικά θέατρα του. Όχι, παίζουν ακόμα βέβαια κάποιες, νομίζω, mm -hmm. επανάληψεις Κάθε, τις Κυριακές στο τρίτο πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο. Κάτι έχουνε. Άκουγα. Άκουγα δηλαδή θέατρο, δηλαδή. δεν έβλεπα. Το θυμάμαι να μας το λένε στο σχολείο, στο δημοτικό, mm. αλλά δεν θυμάμαι ποτέ να πέτυχα στο ραδιόφωνο στο θεατρικό. Ε, εντάξει, το ραδιόφωνο έχει, έχει το θέμα ότι ανοίγει και ε, δεν ξέρει τι. Τι ακούς. Δεν εύχομαι να καταλάβει εκείνη τη στιγμή τι ακούς και ε, ε, θέλει μια άλλη, πώς θα το πω, ένα προγραμματισμό ίσω περισσότερο από ότι τηλεόραση κακά τα ψέματα Φίγουρα. και σαφώς ε, σε μια πιο μεγάλη πόλη που είχε στην Αθήνα ε, mm -hmm. Πιστεύω ότι μπορεί να υπήρχαν ε, πιο πολλέ επιλογές Εμείς έχουμε του σταθμού της πόλης τη της Και ε, Πιάνουμε και Θεσσαλονίκη βέβαια αρκετά αλλά είναι λίγο πιο περιορισμένο, θεωρώ. Μάλιστα. Έχε ε, ε, καθόλου ευκαιρία να. Α, π, μια και πιάσαμε το θέμα ραδιόφωνο, να μιλήσει για, για τη λέσχη, για το ιστολόγιο, για τα βιβλία σε ραδιοφωνικού σταθμού εκεί, τοπικού, ή έχω την τιμή να έχω την πρωτιά τη συνέντευξη. Ε, ε, αυτή την τιμή δεν έχεις. Oh. <laughs> Δεν είναι πρωτιά. Ε, έχω μιλήσει στο. <laughs> τώρα ετοιμάζω ακριβώ ε, το σταθμό. Ε, στον Άλφα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, yeah, ε, πολύ ωραία. Ε, στη να Πολυχρονίδου, στο Culture Club. Εκεί ήταν, εκείνη είχε την τιμή έχει την πρωτιά. Oh, yeah, πολύ ωραία. <laughs> ε, και μίλησα και φέτο ε, στο ραδιόφωνο της κρατική τηλεόραση. Α, πολύ ωραία. Άρα είσαι έμπειρη στις ραδιοφωνικές συναντεύξεις. Έμπειρη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όρι. Ναι, είμαι πολύ έμπειρη. <laughs> Α, όχι, όχι. Είναι... Κύτρα είσαι... Ε... Δεν είναι εδώ στο Music Heaven... Έχουμε μία διαφορά που νομίζω είναι εμφανής και την τονίζω σε κάθε ευκαιρία στους ακρατές αλλά και στους καλεσμένους μας ότι αν έχει δει το λόγο μα είμαστε ζωντανό παραίστικο ραδιόφωνο ναι. και θέλουμε να διαφέρουμε από τις πιο τυποποιημένες, πιο επαγγελματικέ. Το παραδέχομαι ότι υπάρχουν αυτοί που κάνουν το έξω στα μεγάλα, είναι επαγγελματίε. Εμεί είμαστε ε, ε, ερασιτέχνε, θα μπορούσαμε με την καλή έννοια ε, παθιασμένοι με, με αυτό που κάνουμε. Αλλά το κάνουμε ε, για να υπηρετούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, αυτό που θέλουμε να μα πούνε άνθρωποι όπω εσύ και όχι για να κυνηγήσουμε μια ακροαματικότητα ή για να ευχαριστήσουμε του ακροατέ ε, πάση θυσία. Ναι, ναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και φαίνεται. Και αφού... Είπαμε και το Music Heaven. Ας κάνουμε διάλειμμα με το επόμενο κομμάτι μας. Ξέχασα, συγγνώμη προηγουμένως, να καλησπαιρίσω τη Τζένι και τη Σπυρού, τη γνωστή Σπυρού που μας είπα, το spoiler alert, που την είχατε ακούσει και αυτή στη συνένδευξη. Να ευχαριστήσω λοιπόν να καλησπαιρίσω και τα δύο κορίτσια που είναι αυτές τα τακτικές ακροατερίες της εκπομπής μας. Πάμε στο κομμάτι μας. La brasserie du café de la paix, je t'attendrai, je porte un feutre de couleur neutre, et mon par-dessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal, sur le bar devant moi, je poserai mon journal, tu me reconnaîtras, si t'es en retard, passer le cas, je prendrai un demi. Noyer mon ennui Si t'es en retard Jusqu'au soir Je prendrai un sérieux Pour le noyer mieux Je plierai mon journal Sur le bar devant moi Je plierai mon journal Tu me reconnaîtras la la la la la Tu voudras, tu me prendras le bras comme autrefois, on ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal n'est pas rien, moi si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la. Et le cœur de Paris, ma maison de carton, au bon mari, on ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La la, la, la, la, la, la, la. on ira voir ailleurs, parce qu'il est là, les chaises sont sur les tables, c'est la fin de la fin. Je pose ce qu'il me reste, sur le bar devant moi, trois clous et un bouton de veste. Tu ne me reconnaîtrais pas, la nuit le ciel, la nuit le ciel, allez mon la vie est belle, la la la la la, la la la la la la la. Καφέντελ Επέτειο, το όμωφέσιν και να καλυφθείτε εδώ πέρα τον συμπαραγόρι μα, το οποίο έχει συνδεθεί και αυτό και υποθέτω ότι ετοιμάζεται για την εκπομπή του στι 7 μετά το εξήμπρι. Θα σα κρατήσει παρέα με την εκπομπή του επιλεκτικά και έντεχνα, με τι άλλο όμορφα έντεχνα τραγούδια. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ και για όσους δεν συνδέθηκαν από την πρώτη ώρα της εκπομπής το θυμίσουμε ότι συζητάμε με την Αλίκη, την Αλίκη από το ιστολόγιο η Αλίκη στη χώρα των βιβλίων και μας μεταφέρήκαμε συζήτηση για το αγαπημένο μας θέμα για τα βιβλία φυσικά και για το ανταλλάσσουμε απόψεις πάνω σε αυτά. Η Αλίκη είναι και στο chat του σταθμού μας. Και μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε ζωντανά ε, μαζί τη. Πάμε όμω να συνεχίσουμε τη συζήτηση μα. Και ελπίζω ε, ελπίζω δηλαδή και ακροτάσει να είναι ευχαριστημένοι από αυτό και να μην. Τώρα θα κρατήσει πάντο φορέ ακούσει την εκπομπή. Ήμουν πάντα ευχαριστημένη, ήταν πολύ ευχάριστη. Ε, σε, ευχα... σε ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια, αλλά όταν το λαγικό πλημέντος, είσαι <laughs> Δηλαδή, δεν κάθομαι εύκολα να παρακολουθήσω έτσι, αλλά όσες φορές έχω παρακολουθήσει ήταν αρκετά του γούστ μου όλη εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σε πετυχαίνω, τουλάχιστον ε, στις προτιμήσεις. <laughs> Είδα, περιδευαίνοντας κάποιους, καλά είναι πάρα πολλά τα, τα άρθρα που έχεις ε, γράψει ε, και δεν έχει σημασία τώρα να μπούμε σε αριθμούς και, και στατιστικά έτσι δεν ε, δεν θεωρώ ότι ε, έχει καμία σημασία αν είναι δύο πάνω δύο κάτω ή πόσα είναι το θέμα είναι τι είναι αυτά ε, που γράφουμε ε, βλέπω ότι έχεις ε, ε, εκτός από την ευχαίρια στη γραφή που σε χαρακτηρίζει και τη σαφήνια ε, Έχεις, ε, πώς, δεν ξέρω και πώς θα το εκφράσω σωστά, ε, βγάζεις ε, συνέστημα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Yeah. Δηλαδή, ε, αυτό που γράφεις ε, από τα λόγια σου, βλέπω ότι το νιώθεις, το, το πιστεύεις ε, για το βιβλίο. Γενικά, στη ζωή μου προσπαθώ, τουλάχιστον το έχω πάρει απόφαση τα τελευταία χρόνια, mm -hmm. να είμαι όσο πιο αληθινή γίνεται. Οπότε, θα αποφύγω να από... Άμα δεν μου αρέσει κάτι, κάποιο βιβλίο, mm -hmm. δεν θα το σχολιάσω καν εντάξει, με κάποιες πολυτρανταχτές εξαιρέσεις. Ε, αλλά θα προσπαθήσω να το αποφύγω όσο γίνεται. Οπότε αυτά που γράφω συνήθως είναι βιβλία που αγαπάω και πηγαίνει μάλλον <laughs> προς τα έξω. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Όχι. Είναι, είναι εμφανέ αυτό ότι ε, δεν διαβάζεις ε, γιατί ε, σκέπτομαι διάφορα στα πλαίσια και τη εκπομπή, αλλά... Και παλιότερα, με ξεκινήσω την εκπομπή, επισκέπτομαι διάφορα ιστολόγια. Έτσι, ξέρεις ότι έχουμε πάρα πολλά ιστολόγια και για το βιβλίο. Ε, και σε πάρα πολλά ε, απογοητεύομαι μετά από λίγο καιρό που τα παρακολουθώ. Ε, γιατί βλέπω ε, ξερές τυποποιημένες περιγραφές που θα μπορούσαν να είναι κάλλιστα από το δελτίο τύπου, ας πούμε, τις, ή από την περίληψη του βιβλίου. Και αυτό με αποθεί. Ενώ στο δικό σου το ιστολόγιο και σε κάποια άλλα τα οποία παρακολουθώ συστηματικά, έχω καταλήξει, α πούμε, βγαίνει αυτό που προβαίνει, βγαίνει προ... εσύ, να το πω έτσι. Ναι, ε, όντω, επειδή υπάρχουν, όπω λε, πάρα πολλά, ε, Πάρα πολλοί κόσμοι που λέει τη γνώμη του στο Ιντερνετ για τα πάντα πλέον και βιβλία. Ε, όντω, νομίζω και εγώ ότι αν το πλαιό καθένα από τη δικιά του την πλευρά, Πώ το είδε αυτό, είναι πιο ενδιαφέρον αν και μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου και πώς <Συλίως> δηλαδή μπήκες και διάβαλες αυτό το βιβλίο. Αλλά εγώ έτσι το γράφω. Τώρα ελπίζω ότι αρέσει. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, υποθέτω, υποθέτω ότι αρέσει και σε, και σε πολύ άλλο κόσμο. Δηλαδή θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να ε, να κάνει τέτοια επένδυση χρόνου, να το πω έτσι, και να κάνει και τόσο λεπτομερή και όμορφη δουλειά, ε, χωρί να βρίσκεσαι ανταπόκριση. <laughs> το θεωρώ πιθανό. Άρα, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ανταπόκριση υπάρχει από τον κόσμο. Υπάρχει, όντω υπάρχει. Και ευχαριστώ και πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μπαίνει και διαβάζει. Και μου το λένε πολύ συχνά, μου στέλνουν και μήνυμα να μου πούνε ότι του άρεσε κάτι που έγραψα. Mm -hmm. Και είναι πολύ ωραίο και για μένα αυτό. Ε, α, ε, πράγματι. Και, ε, και όχι μόνο αυτό, αλλά. Ε, βέβαια, τώρα ε, ένα θέμα στα ιστολόγια, όπω ξέρει, είναι τα, τα σχόλια. Ε, το έχω παρατηρήσει σε πολλά ιστολόγια. Τα, τα σχόλια έχουν ε, είναι είδο προ εξαφάνιση σχεδόν πλέον. Ε, ε, ε, εγώ έχω τη, τη θεωρία μου. Γι' αυτό, ε, εσύ ε, έχεις κάποιο τοποδίδεις το κάπου στην έλλειψη σχολιασμού που ε, είναι απλώς έτσι, έτσι μου φαίνεται εμένα. Ε, πιστεύω ότι γενικά οι άνθρωποι έχουμε ένα θέμα ότι άμα δούμε ότι κάποιο άρθρο έχει πολλά σχόλια mm -hmm. μπορούμε πιο εύκολα να σχολιάσουμε εκεί mm -hmm. από που δεν υπάρχουν σχόλια και θα είμαστε οι πρώτοι. Mm, σωστό και, αυτό. Ότι παίζει και αυτό λίγο το ρόλο του. Μάλιστα, ε, ξέρεις παλαιότερα εγώ είμαι ε, από τους παπούδες να το πω έτσι του ίντερνετ, ε, παλαιότερα δεν υπήρχαν, υπήρχαν μόνο σχόλια, δηλαδή έμπανε στα φόρουμ, πώς είναι η λέσχη του βιβλίου έτσι, ναι. που ανακριστικά εκεί ήταν μόνο σχόλια, δεν είχες ε, κάτι άλλο, έπρεπε η συζήτηση έτσι γινόταν σε στήλες σχολείων. Ε, θεωρώ ότι τώρα... Είναι δύο πράγματα που ένα είναι αυτό που είπε ότι ο κόσμος είναι πιο διστακτικό λόγω της μεγαλύτερης πώς να το πω, ορατότητας που μπορεί να αποκτήσει το σχόλιο αλλά ε, έχω και μια άλλη θεωρία ότι ε, επειδή όλη αυτή η ανάπτυξη και των διαδικτυακών ιστοσελίδων και των ιστολογίων στην Ελλάδα συνέπεσε και με την ε, μεγάλη άνοδο στη χρήση των κινητών συσκευών, είτε τάμπλετ, αυτά είτε smartphones όπως λέμε. Ε, εκεί πέρα είναι πραγματικά, δεν ξέρω να τις δοκιμάσεις να σχολιάσεις μέσω smartphone ή μέσω... Ε, στα tablet είναι κάπω καλύτερη η κατάσταση, αλλά στο smartphone είναι πραγματικά βάσανο να καθίσει να γράψει ε, ε, δέκα σειρές κείμενο, να το πω έτσι. Όντω, ναι, είναι βάσανο, πραγματικά. σω να φταίει και το facebook. Γιατί στο facebook είναι mm -hmm. πολύ πιο εύκολο και άμεσο το να σχολιάσουμε κάτι. Ενώ mm -hmm. σε ένα ιστολόγιο μπορεί να δούμε κάπου να λέει δημιουργήστε λογαριασμό ή γράψτε mm -hmm. το mail σα. Και να μην πει ο άλλο στη διαδικασία. Να το, να το κάνει. Σωστό. Σωστό. Υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες. Βέβαια, ε, εντάξει, αυτό ίσως ε, οι ακροατές να, ε, να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά το, την κάνω αυτή τη συζήτηση για τα σχόλια, γιατί ε, θέλω να παροτρύνω τους ε, ακροατές, όπως κάνω και άλλες φορές που αναφέρουμε σε ιστολόγια, ακόμα και εδώ για την εκπομπή για το ότι είναι μεγάλο μέρος της... Ε, συγχωρείτε λίγο, κάτι ξαφνικό εδώ πέρα στον υπολογιστή διάκοψε τη συνέντευξη και προσπαθούμε μισό λεπτό να το διορθώσω γιατί είναι κρίμα να χάσουμε έτσι τη συνέντευξη. Τέτοιοι παράγοντες. Βέβαια, ε, εντάξει, αυτό ίσως ε, οι ακροατές να μην το, ε, να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά το, την κάνω αυτή τη συζήτηση για τα σχόλια, γιατί ε, θέλω να παροτρύνω τους ε, ακροατέ όπως κάνω και άλλες φορές που σε ιστολόγια, ακόμα, ακόμα και εδώ για την εκπομπή για το Ex ότι είναι μεγάλο μέρος της ε, Διαδικτυακή εμπειρία είναι αυτό ο σχολιασμός και η λιλεπίδραση με τον ε, συγγραφέα ή με τον άνθρωπο που κάνει το με τον blogger, με αυτό και ε, είναι ένα, να πω, μια δυνατότητα που δεν θεωρούνται αυτονόητη πέντε χρόνια πριν. Να το πω έτσι. Και του παροτρύνω πάντοτε να την εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα. Ναι, ναι. Είναι, είναι καλή ευκαιρία να μοιραστούμε τη γνώμη μα. Και... Πάμε να ακούσουμε λίγο το επόμενο κομμάτι μας. Να καλή εισπέρισσα τη φτήρη μας την Ξένια, η οποία είχε συμμετάχει και αυτή σε εκπομπή μας και μας ακούει. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. La fille de joie est belle au coin de Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal du Faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par la là elle a envie de chanter des physiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre rétordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs, pour elle, il jouera la Java. Elle écoute la Java, elle redonne tout bas. Elle revoit son accord de Nice. Et ses yeux amoureux suivent le jeune herbe Et les doigts, c'est quel nom de l'artiste Ça lui rentre dans la peau, par là-bas, par l'eau Elle a envie de fleurer ses physiques Sous son être étendu, son souffle suspendu C'est une œuvre étendue de la musique La fille de joie est seule Au coin de la rue là-bas Les filles qui font la gueule Les hommes n'en veulent pas Et tant pis, si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie, elle est foutue. Quand ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui. Il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java. Sec et nerveux, ça lui rôde dans la peau par là-bas, par la là Elle a vu qu'elle alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au fond de la musique. Arrêtez, arrêtez la musique. και ακούσαμε την αξέχαστη και κατακολούσα εκτεπέρα στη Edith Piaf στο τραγούδι Le το ορκορδιόν θα λέγαμε ορκορδιονίστας όπως είναι πιο σωστά στα, ε, στα ελληνικά είμαστε εδώ λοιπόν στο Xlibris και συζητάμε με την Αλίκη την Αλίκη στη χώρα των βιβλίων και όπως είδατε τολμώ να πω πως η Αλίκη είναι μια από εμάς Εμάς, τους βιβλιοφιλούς πρώτα απ' όλα, τους ανθρώπους που τους αρέσει το διάβασμα και η ανάγνωση και η οποία εκφράζει ε, την αγάπη της για τα βιβλία με το ιστολογιό της, το, για το οποίο έχουμε ήδη πει αρκετά. Πάμε να συνεχίσουμε όμως τη συζήτησή μας με την Ελίκη. Έτσι και, και εδώ στην εκπομπή, αγαπητοί ακροτέ, πολλέ φορέ σα λέω ότι μπείτε, ελάτε στη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, μπείτε στο chat του Music Heaven και σχολιάστε, πείτε μα απόψει γιατί ε, ξέρετε τι γίνεται. Το ίδιο ισχύει και, και για την εκπομπή του για το x και για το, το... Ναλίκη στη χώρα των βιβλίων, αλλά και για τα άλλα ιστολόγια. Εσεί σαν ακροτέ, σαν αναγνώστε, μπορείτε να επηρεάσετε ή να ζητήσετε α, πράγματα. Yeah. Έτσι. Και ακόμα και οι συγγραφεί, υπάρχουν πολλοί συγγραφεί οι οποίοι ε, ε, επιζητούν ε, τα σχόλια. Ναι. Είναι, είναι σημαντικό και για μας, δηλαδή, να δούμε τι αρέσει, τι δεν αρέσει, τι θα αρέσει στον άλλον. Μπορεί κάποια φορά να μην έχω έμπρευση. Αν ξέρω τι αρέσει στον mm -hmm. πολύ, μπορεί να κινηθώ προς εκείνη την κατεύθυνση. Όντω. πρέπει να είναι... Και κάποιος, φαντάζομαι, έχει, ε, όπως λέω και εγώ μια φορά κρότες, πείτε μας τι θέλετε να mm. ακούσετε στην εκπομπή και εμείς θα το κάνουμε όσο θα στα πλαίσια του, mm. του, του εφικτού. Ναι, mm. ακριβώς. Ε, ήθελα τώρα όμως να δούμε λίγο τα, την επικαιρότητα του ιστολογίου, το πω έτσι. Mm. Ε, με Πολύ χαρά. Ε, Διάβασα και το, και το άρθρο σου, το πρώην πριν από κανένα μήνα που έβγαλες ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία για τη σκιά του ανέμου. Έχω ε, και του... το βιβλίο, ναι. Εδώ θα συμφωνήσω. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ολοκληρωμένο βιβλίο. Είχε αρχή, μέσα και τέλος. Και είχε πολύ ωραία πλοκή, καλά γραμμένο, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, υπέροχο. Οι χαρακτήρες... <laughs> γιατί ε, ο Καθένες έχει από ό,τι κατάλληλα έχει και το, τον αγαπημένο του χαρακτήρα ε, στα βιβλία του Θαφών ε, Αγαπημένος και ο πρωταγωνιστής, mm -hmm. αλλά και τώρα μου διαφεύγει το όνομά του Ο Ντανιέλ, ο, ο, ο, ο μικρός Daniel, Νεαρός τότε Όχι, ναι, ο... ναι. άλλος μου άρεσε Ποιος, ο Αυτός, ναι ο, τα, ο ταλέπορο, να το πω έτσι. <laughs> <laughs> νομίζω αυτός μου άρεσε περισσότερο σαν ηρωά στο βιβλίο. Mm. Αλλά και μου άρεσε που ήταν ο δεύτερος και όχι ο βασικός. Mm, ναι, είναι ενδιαφέροντα η, η ιστορία του και την έπε, και, και στον αιχμάλωτο του ουρανού την λέει ακόμα πιο ε, αναλυτικά. Θα φων, ε, δεν ξέρω να έχεις στάσει στον αιχμάλωτο του ουρανού. Ε, ε, όχι ακόμα. Ε, όχι ακόμα σιγά σιγά, mm. ε, αλλά είναι όντως ε, πολύ δυνατή η ιστορία που μας ε, περιγράφει εκεί ο θαφών Διαφέρει λίγο, λίγο. Έχει τις ομοιότητες, έχει και τις διαφορές της. Με, δηλαδή είναι στο μετέχμιο μεταξύ του να είναι όμοιο και διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν το εκφράζω, κάνω σωστά, mm -hmm. για να αν αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω. Θα μου και αυτό, μετά το πρώτο βιβλίο, ναι. Δεν είμαι σίγουρη αν κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία τώρα, αλλά θα το βρούμε αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Κυκλοφορούν και. Κυκλοφορούνε και ε, είναι. Τώρα εκδότη θα σε γελάσω, γιατί εγώ τα είχα διαβάσει στα αγγλικά, επομένω. Ε, στην αγγλική μετάφραση, mm -hmm. επόμενο εκδότη στην Ελλάδα θα σε γελάσω, ή όχι, μισό λεπτό. Yeah, ε, ναι, το τελευταίο το είχα διαβάσει, τάλατα τα είχα διαβάσει την ελληνική του τα δύο πρώτα, το σχέτο ένα μου, και το παιχνίδι του Αγγέλου, αλλά το ε, το τρίτο, όχι, το είχα διαβάσει στην αγγλική την έκδοση, ναι. Mm. Όχι, τα έχω δίπλα στην βιβλιοθήκη και τα κοιτάω τώρα. Και εγώ δίπλα τα έχω, αλλά δεν βολεύει να το δω. Να ρωτήσω κάτι, ε, με αυτό το ρυθμό πότε προβλέπεις ότι θα πρέπει να φύγεις από το σπίτι για να χωρέσουν περισσότερα βιβλία. Ε, ο φίλος μου μου είχε πει την από λίγο καιρό ότι πρέπει να σταματήσω να οπλώνω παντού τα βιβλία μου. Ε, αν και δεν ξέρω πού να τα βάλω, πραγματικά. Ε, έχω και στο πατρικό μου και άλλα βιβλία που ελπίζω να φέρω Τώρα στο καινούριο σπίτι. You mm, ναι, δεν Εντάξει. Για μένα δεν παίζει Α, αυτό, γιατί... Ναι, καινούργια βιβλιοθήκη χρειάζεται απλά, για αρχή. Ε, ναι, εγώ, εγώ πρέπει να χτίσω ένα, δωμάτιο, ένα καινούργιο δωμάτιο που λέω να βάλω και άλλα βιβλία στη βιβλιοθήκη ναι, μας. Και αυτό, και, ναι, και, γιατί και Και εγώ και η Έλενα, όπως έχω πει και άλλες φορές οκρατές, είμαστε βιβλιοόφιλοι και συνέπεια έχουμε γεμίσει τη βιβλιοθήκη και φυσικά και η μικρή Βελίνα... Ακολούθησε το πάδιμα, έχει εμείς και αυτή τη δική της και τώρα το ρίξαμε στην ηλεκτρονική ανάγνωση τα τελευταία χρόνια, Ναι, δεν γίνεται όμω πάλι θα το χωράσει. Κάτι, κάτι θα ακουδέει, ναι, Κάθε φορά όλο και κάτι μπαίνει στο σπίτι. Ναι. Είναι γεγονός. Μην ξεχάσω, έχεις και τους χαιρετισμούς και φιλιά από την Σπύρου από το Σπόλια που μα ακούει και αυτή. Αγαπημένο spoiler alert και μου αρέσουν πάρα πολύ τα επεισόδια που τους βουλιοσκόλικες της Σπυρού. Ναι. Ε, προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα, αν και είναι πολλά και νομίζω ότι κάποια μου ξεφεύγουν, αλλά προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα. Και να φτιάχνει πιο, περισσότερα και πιο γρήγορα. <laughs> <laughs> δεν μπορώ να το ζητήσω αυτό, γιατί μερικέ φορέ ε, και εγώ νιώθω ότι δεν έχω χρόνο. Α, Θα ήταν τέλεια, αλλά όσο μπορεί... <laughs> Ας μας μπορείς να μας τροφοδοτεί, ναι, ναι. Και εκείνη, και, εκείνη, και εκείνη γενικά σαν site όλο το spoiler alert μου αρέσει πολύ που είναι και φαίνονται ότι έχουνε μεράκι. Ε, τα παιδιά έχουν, τους, ε, ήταν και η πρώτη συνέντευξη που, ναι. ε, ξέρεις, πειραματώζω τελείω τα παιδιά. <laughs> Αλλά mm -hmm. όχι, εντάξει, σε, έχουμε πολύ φιλική σχέση με τα παιδιά από το spoiler alert και ε, μου επιτρέπουν κάτι τέτοιε ε, αναφορές. Συμμετέχω και εγώ που και που, όποτε προλαβαίνω, είπες και εσύ, με κανένα αρθράκι. Ναι, τα έχω διαβάσει και αυτά. Α, α κατάλαβα. <laughs> ε, αλλά ε, αφού διαπιστώσαμε όλοι ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι Πρόβλημα βέβαια στο χώρο χρονικό σα πάω πάλι και είναι ένα πρόβλημα για όλου του βιβλίο πλέον, όχι μόνο για, για εμένα. Ε, πάμε να ακούσουμε όμω ένα ακόμα τραγουδό πριν να συνεχίσουμε. σε ε, από την ταινία Αμελή ε, Σε ελεύθερη μετάφραση δεν έχω πάει ποτέ εκεί Αμελή είναι μια, ναι, μια ε, ε, ε, εξαιρετική ε, ταινία γλυκή και, ε, που ναι, έχει το φανατικό της κοινό ε, ναι, Μην το κάνουμε για ταινίε τώρα Εγώ ε, ε, ε, ται, θεωρώ πάρα πολύ καλή και ε, ε, την τριλογία του Κιλ βέβαια, το Guangzhou Laira, αλλά και το Sukolai ήταν εξαιρετικό. Εν πάση όμως να μην συνεχίσουμε, ίσως εντάξει, σε άλλη ή στους φίλους μας τους να Συζητήσετε πολύ πιο περισσότερα πράγματα για ταινίες. Θα μας στα βιβλία μας. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε με την Αλίκη. Πάμε λίγο στο τελευταίο σου άρθρο όμω, γιατί πλησιάζουν Χριστούγεννα ναι. και τις προάλληλες σε ένα άρθρο για τα πιο χριστουγενειακτικά βιβλία όλων των εποχών. Ναι. Ε, Θε να μα πει ε, βέβαια. Οι ακροατές μας θα πάνε και θα το διαβάσουν και θα, το... Το... Και θα τα δουν αναλυτικά. Ε, θα θέλαμε να μας πεις και εσύ ε, μερικές ε, κουβέντες γι' αυτά και κυρίως ε, τις ε, μέχρι να μας αν θες ε, να, να δούμε λίγο μέσα στο μυαλό σου τις επιλογές σου, να το πω έτσι. Ε, γενικά ήταν πειραέπνευση από ένα άρθρο, νομίζω από το BuzzFeed, mm -hmm. ε, για αυτό το άρθρο. Εντάξει, γενικά εγώ είμαι πολύ, ε, αγαπάω πάρα πολύ τα Χριστούγεννα. Ξεκινάω, okay. τα γιορτάζω από σχεδόν αρχέ Νοέμβρη mm. ε, και θέλω τα Χριστούγεννα να διαβάζω χριστουγεννιάτικα βιβλία. ή αυτά που στο μυαλό μου ταιριάζουν για Χριστούγεννα όπως Χάρι Πότερ ή κάτι τέτοιο. Α, ah, μάλιστα. Ε, αλλά σε αυτά τα χριστουγεννιάτικα βιβλία που μάζεψα εγώ mm για το άρθρο προηγούμενη εβδομάδα. Mm -hmm. Εντάξει, Για μένα νομίζω και για πολλοί κόσμο το πιο χριστουγεννιάτικο από όλα είναι το Dickens η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Το, με το γνωστό μας Ebenezer Scrooge. Ακριβώ. Να, <σχυλίσαι> ναι, <σχυλίσαι> ναι, ναι, τι σημαίνω. <σχυλίσαι> τόσο τέλεια γραμμένο που δεν έχει τέρι. Ναι και γι' αυτό έχει υποστεί ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, αρκετέ διασκευέ ε, ε, που φτάνουν και ιστορία της κοκκοποίησης ε, μερικέ φορέ. Όντω. <σχυλίσαι> Παρ' όλα αυτά είναι μια ιστορία που νομίζω ότι δίνει τροφή σε πολλές διασκευές. Όποιος θέλει να το πάρει και να το αλλάξει, με χίλις τρόπους μπορεί να το κάνει. Ναι, ναι. Και όχι, είναι, είναι παρήγορο να το πω έτσι που έστω και με αυτόν τον τρόπο ο αρκετός κόσμος έρχεται, έρχεται σε επαφή με τον Δίκενς, ο οποίο είναι κι αυτός, α, αν και δεν είναι Γάλλος, έτσι, <laughs> είναι ένας από του ε, κατά τη γνώμη μου, πιο σημαντικούς συγγραφέας ε, που έχουν περάσει. Ε, είναι υπέροχος συγγραφέα. Το πρώτο που είχα διαβάσει από ο ήταν φυσικά και η φυσική ιστορία. Αλλά τελευταία νιώθω μια επιθυμία να διαβάσω πάρα πολύ Δίκενς. Mm. Τότε σκέφτομαι μήπως πιάσω τον ζωφερό οίκο. Α, το ζωφερό οίκο, ναι. ναι. Ναι, από τα δυνατά βιβλία του Δίκενς ε, Είχαμε Είχαμε κάνει και μια να θυμίσω στου ακροατέ ότι αν ψάξουν τι ειχογραφίε τη εκπομπή θα βρουν και το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στον Τσαρλ Σντίκεν και μπορούν από εκεί να, να βρουν αρκετά βιβλία του και να μάθουν περισσότερο για αυτόν τον ε, εκπληκτικό συγγραφέα. Mm -hmm. ε, ναι. Κατά τα άλλα, άλλα Χριστουγεννιάτικα βιβλία που είχα mm -hmm. στο άρθρο και που είδα ότι αρέσουν πολύ στον κόσμο ήταν Το δώρο των μάγων του Χένρι. Α, μάλιστα. Ο Καριοθράφστης. Κλασική ιστορία, ναι. Τα κλασικά, τα τελείως κλασικά. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Λίγο πολύ. Είδα ότι έχουν ψηφιστεί από πολλούς ως πολύ ωραία χρυστηγεννιάτικα. Δεν τα έχω διαβάσει τα άλλα του άνθρωπου. Ναι. Σοπική γνώμη. Το Πολικό Εξπρές. Από την ταινία, από την γνωστή ταινία όπως και το... Και το Έτσι. Ναι. Και το τάγκο του Χριστουγέννων από την ταινία το ξέρουμε. Τουγέννων, ναι, ναι, ναι. Και αυτό θέλω να το διαβάσω. Mm, και εγώ δεν το, το έχω στα υπόψη, αλλά. Α, Α, αλλά. Πόσα είναι τα υπόψη σου, τα προ ανάγνωση, αν επιτρέπετε. Ομήθω ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχω διαβάσει. <laughs> <laughs> πολλά. Πάρα πολλά. Όπω και σε όλου μα, νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτή την παρέα εδώ στο Xlibris ε, πάσχουμε από το ίδιο πράγμα ε, και συνεχώς μεγαλώνει η λίστα Παραγματικά και η βιβλιοθήκη <laughs> και η βιβλιοθήκη ναι. μικραίνει ο χώρος στο σπίτι <laughs> για όλα τα υπόλοιπα <laughs> Α, Ναι, ε, είναι σε λίγο ναι, όχι, το έχουμε σχολιάσει αυτό με αρκετά παιδιά για το χώρο γιατί είναι από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της ηλεκτρονική ανάγνωση πλέον ότι η οικονομία χώρου, αλλά, εντάξει, πιστεύω ότι ε, δεν είναι τόσο, τόσο απλά τα πράγματα, γιατί παρόλο που εγώ, εντάξει, χρησιμοποιώ την ηλεκτρονική ανάγνωση, έτσι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλεκτρονικά, βλέπω όμως ότι υπάρχουν και σοβαρές ε, ε, πώς το πω, σοβαρές αντιρήσεις, όχι ακριβώς, σοβαρά επιχειρήματα ότι δεν φτάνει μόνο η ηλεκτρονική ανάγνωση. Ε, και εγώ έχω ένα κίνδυνο. Mm -hmm. το οποίο είναι φίσκα γεμάτο mm -hmm. ε, αλλά πάλι πιο πολύ μου αρέσει το κανονικό βιβλίο από ότι το κίνδυνο. Mm. αλλά αν ας πούμε, πάω κάποιο ταξίδι ναι. δεν ασχολήσω το πολύ ελαφρύτερο κίνδυνο από ότι τρία-τέσσερα βιβλία όπως και εγώ. Ε, εμένα με έχει σώσει... Με έχει σώσει. Ε, εγώ χρησιμοποιώ πλέον πολύ συχνά και το κινητό τηλέφωνο ε, γιατί ε, παρόλο που είναι σχετικά μικρές οι οθόνες των κινητών είναι σωτήριο όταν πετύχεις σε κάπου σε μια αναμονή που δεν την περίμενες, σε κάποια τράπεζα ας πούμε ή κάπου αλλού που ε, σε ένα ραντεβού που ε, άργησε κάτι άλλο το κινητό... Πάντα θα το έχεις μαζί, ενώ το, το Kindle, ας πούμε, ή το βιβλίο, το, το φυσικό βιβλίο, θα πρέπει να έχεις προβλέψει να το πάρεις. Εμείς, σαν γυναίκες, λόγω τσάντας... Α, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, ξεχνά. Είναι πιο εύκολο να έχουμε πάντα μαζί μας αυτό ένα μικρό βιβλίο, ειδικά ναι. σε τράπεζα δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω διαβάσει πέτος <laughs> το καλοκαίρι, σε τράπεζα, για ένθια. Έχω oh. διαβάσει ολόκληρο το του κορτ το Α, μάλιστα, είπες κορτό τώρα. Yeah. Δεν, ε, για, για πες μου μια γρήγορη γνώμη για τον ε, κορτό. Ε, μόνο αυτό το βιβλίο του έχω διαβάσει, mm -hmm. οπότε δεν μπορώ να έχω πολύ ολοκληρωμένη άποψη. Από ό,τι κατάλαβα από το βιβλίο του, τα υπόλοιπα δεν πρέπει να είναι τόσο αστεία. Aha. Τα που έχει γράψει. Ε, αλλά μου άρεσε, λέει κάποιες αλήθειε μέσα στο βιβλίο mm -hmm. του. Σε κάποια πράγματα φάνηκε λίγο υπερβολικός, αλλά εντάξει, η άποψή του φυσικά. Mm -hmm. ε, γενικά θέλω να διαβάσω κι άλλο κορτό πριν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Μάλιστα. Και πριν ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας με την Αλίκη, πάμε να ακούσουμε ένα γαλλικό κομμάτι ακόμη. Mm -hmm. Les bourgeons renaissent Qu'une nouvelle jeunesse S'empare de la vieille cité Qui se met à rayonner J'aime Paris au mois de mai Quand l'hiver le délaisse Que le soleil caresse ses vieux toits. A peine éveillé J'aime sentir sur les places J'aime dans les rues où je passe J'aime ce parfum de muguet que chasse devant qui passe Il me plaît à me promener Par les rues qui se faufilent à travers toute la ville J'aime Sœurs font une beauté. J'aime Paris au mois, mais quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Plais me, me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. Je ne pourrais expliquer. J'aime quand la nuit la paix sur terre, et que la vie soudain s'éclaire, de millions de lumières Il me plaît à me promener, en contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. Δύο πολύ αγαπημένοι από το κοινό γαλλικά ηλικία, η Ζας και ο Σαβράζονταβού τρέχοντα αυτό το υπέροχο και κεφάτο καθόλου μουέτο, ζεπαχαϊ ομόνται με, δηλαδή μου αρέσει το Παρίσι το Μάιο. Ε, ναι, ε, δεν έρχεται και αυτό το Μάιο στο Παρίσι έχω πάει μα άλλε σε. Αντίστοιχες και σας διεβεβαιώ ότι είναι υπέροχο και πραγματικά είναι από τις που ε, πρώτα απ' όλα να την ε, περπατάς. Ε, είναι και μόνο το περπάτημα στις, ε, στους δρόμους, στους αλλά και σε άλλα μέρη του παρίσιου, είναι από μόνο του μια απόλαυση. Ε, πάμε όμως να ε, χαιρετήσουμε την Αλίκη. Και ε, επειδή φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος τη συνέντευξη, ε, θα ήθελες ε, να πει κάποια πράγματα, θα να μοιραστεί κάποια πράγματα με του ακροατές, να τους πεις κάτι για, το, για τα βιβλία, <laughs> και όχι μόνο κάτι που θα ήθελε να μοιραστεί μαζί του. Ε, απλά να πω ότι. Ε, αυτό που είπα και στην αρχή για το αφιέρωμα στη Γαλλική Λογοτεχνία mm -hmm. ε, ότι τρέχει αυτό το διάστημα αυτό το αφιέρωμα στη σελίδα ε, και κατά το οποίο κάθε μήνα mm -hmm. ε, διαβάζουμε κάποιο βιβλίο κάλου συγγραφέα ε, και το διαβάζουμε σε μία κλειστή λέσχη ανάγνωση διαδικτυακή. Μάλιστα. Οπότε, αν κάποιος ε, θέλει, μπορεί να πάρει σε αυτή τη ε, λέσχη μας. Είναι, όμως θα πρέπει να έχει λογαριασμό στο Facebook, γιατί είναι γκρουπάκι στο Facebook. Είναι group στο Facebook, μάλιστα. Ε. Ωραία. Ε, αυτό, ναι. Τέλεια. Ε, εδώ λοιπόν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχώρησες εδώ στο Ex Libris. Ε, αγαπητοί ακροατές, αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα την Αλίκη, θα τη βρείτε φυσικά πολλού στη χώρα των βιβλίων. Ε, Αλίκη, σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τιμή μου. <laughs> ναι, συνέχεια αυτή. Και δικιά μας. Και να σου ευχαριστώ από τώρα φύσεφαν καλά Χριστούγεννα. Τι άλλο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines Deux cœurs qui sourit Tout sa part ce qu'ils aiment À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font Les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant Car le vent... Il vient à Paris N'a plus qu'un seul souci C'est d'aller musarder Dans tous les beaux quartiers de Paris Le soleil Qui est son vieux copain Est aussi de la fête Et comme de collégiens Ils s'en vont en goguette dans Paris Et la main dans la main Ils vont sans se frapper Regardant en chemin Si Paris a changé Il y a toujours Des taxis en maraude Qui vous chargent en fraude Avant le stationnement Où y a encore l'agent des taxis Au café On voit n'importe qui Qui boit n'importe quoi Qui parle avec ses mains Qui est là depuis le matin Au café Il y a la scène. De quelle heure est la Seine qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine et à ceux, ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis. Il en a, a pas qu'à Paris, y en a, a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, dans danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la pastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Απαγά λοιπόν αυτό το υπέροχο τραγούδι και ποιος θα το έχει τραγουδήσει, πιο γνωστή είναι με τον ενίπωμα η ε, εκτέλεση του, ε, του τραγουδιού. Έτσι λοιπόν ε, φτάσαμε στο τέλος της συνέντευξης α, και σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε σε λίγο και την εκπομπή γιατί στις αυτά περιμένει τα επιλεκτικά και έντεχνα για να σας κρατήσουν συντροφιά για το... Ε, για τη συνέχεια της βράδιας. θέλουμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής όπου είχαμε τη συνέντευξη της uh, blogger, πως λέμε, της λύκης στη χώρα των βιβλίων. Μία υπέροχη, θα μου επιτρέψετε να πω, ε, κοπέλα, η οποία με πάθος και όρεξη γράφει για τα βιβλία και όχι μόνο και για άλλα ε, θέματα, αλλά το βιβλίο είναι στο επίκεντρο των όσον μας λέει, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα και όπως είδατε ε, πολύ χαλαρή και ε, επί παντός θα έλεγα συζήτηση. Βέβαια, αλλά τόσο θα μπορούσαμε να, να πούμε και σίγουρα υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία θα θέλατε και σας και δεν προλάβαμε να τα καλύψουμε. Όμως μην απαγοντεύεστε, αγαπητοί ακροτέ, ε, μπορούμε και τη φορά να έχουμε την αλληλία και πιστεύω θα μας κάνει τη χάρη να είναι και να ξανάρθει κάποια στιγμή στην εκπομπή μας και να μιλήσουμε, όχι απαραίτητα για το ιστολόγιο της, αλλά να μιλήσουμε και γενικότερα για κάποια άλλα θέματα που απασχολούν τους αναγνώστες αλλά και τους ακροατές του Radio. Προλομένουμε νομίζω να ακούσουμε άλλο ένα υπέροχο γαλλικό τραγούδι πριν επιστρέψουμε για την αποφώνηση Ναι Αυτό το τραγούδι ολοκληρώσαμε το, το Invitable εδώ πέρα με το πάλι με το... Ζητώ ε, συγγνώμη. ένα έναν υπέροχο ε, ντουέτο πάλι, πάλι με το ε, Σαλβαζβούλ και τη Βατρίλη και φτάσαμε έτσι στο τέλος και του σημερινού Xlibris. Το Xlibris είχε την τιμή, όπως είπα, να φιλοξενήσει την αλληλική στη χώρα των βιβλίων και ελπίζω να σας άρεσε η συνέντευξη που μας παραχώρησε. Τώρα γιορτές έρχονται, βέβαια, και θα δούμε το πρόγραμμα της εκπομπής Λογικά, την επόμενη, επόμενη Κρίκη, 27-12 του, ο θα είναι Χριστουγεννιάτικο ε, ως ε, ήθιστε και θα σα ε, κρατήσει πιο Χριστουγεννιάτικη ε, σύντροφιά. Βεβαίως, ε, αν έχετε κάποιες προτιμήσεις, ιδέες για την Χριστουγεννιάτικη εκπομπή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μα και να φροντίσουμε να τις... τους να τις ε, πραγματοποιήσουμε. Και έτσι, ε, βέβαια μέσα στην εβδομάδα, λίγο ε, απίθανο θεωρώ να, κάνω, ε, να πραγματοποιηθεί κάποια εκπομπή που μόνος θα πρέπει, ή ευτυχώς ή πρέπει να σε ευχηθώ καλά Χριστούγεννα ε, από τώρα. Ε, εύχομαι σε όλους να περάσετε όμορφα, ε, με αν τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει, με τους ανθρώπους που σας αγαπάνε ε, πάνω απ' όλα και γιατί όχι να χαρίστετε στον εαυτό σας ε, λίγες στιγμές ε, χαλάρωσης και ξεκούρασης. Πιστεύω ε, αυτά, η χαλάρωση και η ξεκούραση είναι κάτι που, ε, κάτι που αξίζει σε όλους μας και δεν πρέπει να το περιφρονούμε. Και θα κλείσουμε την εκπομπή του τελευταίο τραγούδι για σήμερα πριν αναλάβει η επόμενη εκπομπή, τα επιλεκτικά και αντέχνα θα είναι και η τελευταία επιλογή της αλληλικής για σήμερα θα είναι το, «Ζε», το «Ζεβολ» Από, τον Λουάν, από την ταινία Πάλι σε μια οικογένεια Μπελιέ. Επομένω με αυτό το τραγούδι κλείνει η σημερινή εκπομπή. Ε, από μένα να σας ευχηθώ όπως είπα καλά Χριστούγεννα από τώρα θα τα πούμε με την χριστουγεννιάτικη εκπομπή μας εύχομαι σε όλους να περάσετε καλά Eh, il y a ce soir, kaló vrádi ki griekís ke kaliévdomala na Mes chers parents, je pars. Je vous aime mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole Sans fumée, sans alcool Je vole, je vole Elle m'observait hier, soucieuse troublée Ma mère comme si elle le sentait En fait elle se doutait entendait J'ai dit que j'étais bien, tout a fait l'air serein Elle a fait comme de rien et mon père démunit a souri Ne pas ce retour.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 Je, vole. Je me demande sur ma route. Si mes parents se doutent, Que mes larmes ont coulé. Mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie. Tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment. Dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine Je ne peux plus respirer Ça m'empêche de chanter Mes chers parents je pars Je vous aime mais je pars